Χριστός Ανέστη, Αλήθως. πριν αρχίσω και μιλήσω και πούμε τις ευχές μας για την καινούργια αρχή που κάνουμε σήμερα μετά τις εορτές των Παθών και τη Αναστάσεως του Κυρίου μας να σας ανακοινώσω ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με τη βοήθεια και τη χάρη του Κυρίου μας και της πρεσβείας της Παναγίας της Παντανάσης μας αρχίσαμε και φέτος το καθιερωμένο Σαρανταλίτρουγο το Αναστάσιμο Σαρανταλίτρουγο θα το είδατε ήδη και στο λύχνο στις ανακοινώσεις το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο. Σε αυτό το Σαρανταλίτρουγο Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι συμμετέχει ενεργά πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν φέρει τα ονόματά τους. Αυτό παρότι για μένα είναι κούραση, το χαίρομαι και το απολαμβάνω. Αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν με την παρουσία τους στη Θεία Λειτουργία, αλλά και με τα πρόσφορά τους. Το λέγω αυτό διότι έχουν μεγάλη χάρη αυτοί οι άνθρωποι και μεγάλη ωφέλεια, διότι οι λειτουργίες είναι ό,τι το ανώτερο. Δεν υπάρχει τελετουργία στην εκκλησία μας, που να υπερέχει τη θεία λειτουργία, Διότι στη Θεία Λειτουργία, σε όλες μάλλον τις ακολουθίες, έχουμε την παρουσία του Κυρίου, αλλά στη Θεία Λειτουργία έχουμε την παρουσία του Κυρίου με το σώμα Του και με το αίμα Του. Δηλαδή έχουμε τον Κύριο παρόντα σωματικός. στι άλλες τελετουργίες τον έχουμε αοράτος παρόντα. Εδώ όμως έχουμε μπροστά μας το σώμα του και το αίμα του, το οποίον όσοι είναι προετοιμασμένοι από τους πνευματικούς τους, το μεταλαμβάνουν και αυτό είναι η των αμαρτιών και η ζωή νεόνιων. Τα λέγω αυτά για να έρθετε κι εσείς και τα ονόματα να φέρετε και να παρακολουθήσετε τα λεφτά σα όπω ξέρετε πολύ καλά, εγώ δεν παίρνω ποτέ μου τραχμή και επομένω δεν τα ζητάω, δεν τα θέλω. Να έρθετε όμω και αυτό το οποίο θα σας πω στην παντάνα σα γίνεται ένα θαύμα για να σας απαντήσω μέσα στο ιερόν. Στο Ιερό Βήμα έχουμε δύο λιψανοθήκες με λιψανά Αγίων, κάθε χρόνο που αρχίζει το Σαρανταλήτρουγο και οι δύο λιψανοθήκες ευωδιάζουν. Και η ευωδία τους κρατάει 40 ημέρες όσο είναι και το Σαρανταλήτρουγο. Αυτό το λέγω εγώ διότι εγώ το ζω. Εγώ προσκυνώ κάθε πρωί που πηγαίνω τις γλυψανωθήκες αυτές και πάντοτε ευωδιάζουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς χαρά έχουν και οι Άγιοι, προπάντων ο Κύριος και η Περαγία Θεοτόκος που τελείται αυτό το ευλογημένο σαραντάημερο, οι καθημερινές αυτές τι λειτουργίε άμα διαβάσετε στην ιστορία της Εκκλησίας μας θα δείτε πολλά θαύματα που συνέβησαν όταν η Χριστιανία έκαναν σαρανταλίτουργα διότι ακριβώς εκεί ο Κύριος συγκινείται, ευαρεστείται βλέπει την αγάπη και τον πόθο βλέπει την υπέρβαση της κούραση, βλέπει ότι Γι' αυτόν τουλάχιστον δεν το έχουμε τίποτα το να κουραστούμε και να κοπιάσουμε, διότι αυτό για μας είναι η χαρά μας, να κουραζόμαστε για τον Χριστό. Οι Άγιοι Μάρτυρες εθισιάστηκαν για τον Χριστό. Εμείς το να κάνουμε μια κούραση, για μας μέρ' δεν είναι σπουδαίο, για εκείνον όμω είναι γλυκύτητα. Βλέπει ότι έστω και σήμερα το 2007, σε αυτόν τον αιώνα της και της αθλιότητας και της αμαρτίας υπάρχουν πιστοί που τον αγαπούν, του προσφέρουν τη θυσία τους, κοπιάζουν να πάνε στην εκκλησία, ξενυχτάνε να σηκωθούν από νωρίς, να πάνε στις εκκλησίες να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό, σας επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη χαρά για τον Θεό και για τους Αγίους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ανακοίνωση που ήθελα να σας κάνω. Έρχομαι τώρα στη συνέχεια και βεβαίως, βεβαίως τις ευχές που οφείλουμε να απευθύνομαι ο ένας τον άλλον τις αναστάσιμε ευχές και η αναστάσιμη ευχή είναι αυτό ακριβώς που είπαμε στην αρχή. Χριστός ανέστη και απαντήσατε αληθώς ανέστη. Αυτή είναι η φράση που θα πρέπει να κυριαρχεί αυτές τις ημέρες στα χίλια μας και στην καρδιά μας προπάντων Γιατί διότι βλέπετε ότι ζούμε σε, ένα, σε μια εποχή εχθρότητα, βαναφσόδιτας, αθλειότητα που προέρχεται και πηγάζει από τους άθλιους Εβραίους οι οποίοι όπω τότε πολέμησαν έτσι και σήμερα πολεμούν, συνεχίζουν να πολεμούν κυρίως την Ανάσταση του Χριστού διότι εκεί επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου έπαθαν τη μεγάλη τους ήτα εκεί έχασαν και ο διάβολος αλλά και τα οργανά του. Θυμάστε ότι όταν Ανέστη ο Κύριος και έφυγαν έντρομοι φρουροί από τον τάφο και βγήκαν στα Ιεροσόλυμα και φώναζαν ότι Ανέστη τον είδαμε. Τότε έτρεξαν κοντά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και πλήρωσαν τους στρατιώτες. Τους έδωσαν χοντρά λεφτά προκειμένου να τους κλείσουν τα στόματα και τους είπαν πείτε εσείς ότι δεν ανέστη ο Χριστός τον κλέψανε και μη σας νοιάζει εμείς θα το διεκπαιρεώσουμε το θέμα όπως μας αρέσει εμάς και βλέπετε ότι αυτό δυστυχώς συνεχίζει να γίνεται και σήμερα. Όταν βλέπετε να πολεμείτε ο Χριστός, δεν πολεμείτε ο Χριστός με την έννοια ότι ήταν κάποιος παλιάνθρωπο εδώ στη γη. Στους Εβραίους δεν τους νοιάζει να τους πείτε ότι ο Χριστός ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Εκείνο που τους κόβει κυριολεκτικά είναι να τους πεις ότι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι, ήταν είναι και θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που πιστεύουμε εμείς, Εκεί δαιμονίζονται κυριολεκτικά. Και επειδή βλέπετε, βλέπετε τα θαύματα, τα θαύματα τα βλέπετε. Τι ευδόκησε ο Κύριος να κάνει, μέσα εκεί στα Ιεροσόλυμα, στο κέντρο των Ιεροσολύμων, να υπάρχει ο Πανάγιος Στάφο. Και όταν έρχεται η μέρα που βγαίνει το Πανάγιο Φως από το Πανάγιο Τάφο και χτυπάνε οι καμπάνες και ο κόσμος τρελαίνεται από τη χαρά του, οι Εβραίοι σκυλιάζουν, οι Εβραίοι δαιμονίζονται, οι Εβραίοι αφρίζουν, οι Εβραίοι πλαστημούν, οι Εβραίοι κρύβουν τα μάτια τους να μην βλέπουν, οι Εβραίοι τρέχουν να κρυφτούν. Έβαλαν τι έβαλαν οι Εβραίοι, ανοίξει ο πόλεμο. Βλέπετε <κυρίζει> τι έβαλαν οι Εβραίοι, έβαλαν, έβαλαν, πλήρωσαν, πάλι πλήρωσαν. Πλήρωσαν εκείνο το βρωμερό το κάθαρμα πέρα στην Αμερική που είναι και Νομπελίστας λέει, έχει πάρει και νόμπελ. Μεγάλη δουλειά, μεγάλη δουλειά. Τα Νόμπελ μεταξύ του τα μοιράζονται οι Εβραίοι. Μεταξύ του. Για φανταστείτε πήρε Νόμπελ κάποτε και μάλιστα ειρήνης, ξέρετε ποιος. ειρήνη, ξέρετε ποιο. Ξέρετε ποιο πήρε, ο Κίσιγκερ πήρε και πήρε και ποιο άλλο. Και τον το, το θυμάστε και εκείνο τον Κλίντον. Εκείνο που σφυροκόπησε εκεί και έσφαξε χιλιάδε εκατομμύρια επάνω στη Σερβία. Του δώσα, τον πληρώσα κιόλα. Εσύ είσαι ειρηνηστή. Μπράβο σου λέει. Πάρε και ένα, πάρε και ένα Νόμπελ εκεί να Εβραίοι μεταξύ του. Έτσι λοιπόν πήραν ένα από αυτά τα καθάρματα που είναι λέει σκηνοθέτης, μεγάλη προσωπικότητα εντό εισαγωγικών και τι μας είπε Ποιος Πανάγιος Στάφος λέει, Εγώ βρήκα τον τάφο λέει, του Χριστού. Ποιος Πανάγιος Στάφος, έβρικα ε τα κόκαλα του Χριστού, έβρικα ε τα κόκαλα της Παναγίας, έβρικα τα κόκαλα των παιδιών του Χριστού, έβρικα ε τις φιλενάδες του Χριστού Ο βρωμιάρης, ο βρωμιάρης, ο, ο, ο ελεεινός το πληρωμένο, το κάθερμα. Γιατί λεφτά είναι αυτά. Μπροστά στα λεφτά, εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Χριστό, τα πουλάνε όλα. Γιατί να μην πουλήσουν και ένα ψέμα. Γιατί να μην πουν και ένα ψέμα. Αλλά μην μιλάτε. Αλλά βλέπετε βλέπετε η αγάπη του Κυρίου η αγάπη του Κυρίου ήρθε πάλι η αγάπη του Κυρίου φέτος και πάλι ήρθε το Πανάγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο ήρθε και πάλι το Πανάγιο Φως όχι για να εκδικηθεί αλλά μπας και φωτίσουν τα μάτια αυτών των απίστων και των βρωμερών μπας και ανοίξουν τα φωτερά τους να ειδούν τι να ειδούν δεν είναι μίσος αυτό του Χριστού δεν είναι εκδίκησις είναι σαν να τους λέει βρέ αδελφοί εδώ είμαι εγώ μη πλανάστε μην αυτοκοροϊδεύεστε μην κρύβεστε εδώ είμαι η αλήθεια εδώ είναι αυτό μας λέει κάθε χρόνο ο Κύριος όταν έρχεται το Πανάγιο Φως. Και είδατε, είδατε πως κυλιάζουν, πως κυλιάζουν, πως σουρλιάζουν, πως τα βρωμερά, τα βρωμερά, άλλα καθάρματα αυτά που χειροκροτάνε εδώ στην Ελλάδα. Ανάψαμε λέει Φως, με πως, πως ανάψατε το Φως. Με, με Φωσφόρο λέει. Με Φωσφόρο. Για πήγαινε εκεί πέρα, αλλά είπαμε είναι αλήτες, αλήτες. Ξέρεις τι σημαίνει αλήτης. Δεν ξέρεις τι σημαίνει αλήτης. αλήτης δεν, ξέρεις, δεν ξέρεις τι σημαίνει αλήτης. Αλήτης είναι αυτός ο οποίος βλέπει την αλήθεια και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την κουκουλώσει. Επιάσαν λοιπόν τα μικρόφωνα οι παραθυράκιδες στην τηλεόραση και άρχισαν να λένε να λένε ει και τον παλιάνθρωπο τον καλοπούλο που το λένε να μας δείξει πως ανάβει το φως <coughs> με φωσφόρο και δεν βρέθηκε ένας από αυτούς εχ ένας, ένας Δεν βρέθηκε Ενας δυο ερωτήματα μπορούσα να του κάνει δυο ερωτήματα και σας τα λέω εγώ αυτά εσάς θα μου πεις εμάς τι μας νοιάζει σα νοιάζει να φύγετε αν δεν σα νοιάζει αν δεν σα νοιάζει να φύγετε να το κλείσουμε εδώ πέρα! Αν σας νοιάζει, μην τολμήσετε να το πείτε ποτέ αυτό! Δεν το, Εγώ δεν το, έχω, δεν, δεν το έχω σε τίποτα να δεικλειώσω την αίθος αυτή! Αν σας νοιάζει, και τι έκαναν, δύο ερωτήματα μπορούσαν να του κάνουν αυτού του παλιά άνθρωπο. δύο, δύο, δύο, απλά δύο. Το πρώτο, και τα λέω σε εσά γιατί μπορεί να έρθουνε μεθαύριο κάτι μοντέρνα εγγόνια σας και κάτι μοντέρνα παιδιά και στο σπίτι, λες ρε μάνα, αη παράτα μας από εδώ, δεν είδε εκεί πως θα ανάβουν τη φωτιά κάτω εκεί. Δύο ερωτήματα, δύο. Ρε παλιάνθρωποι, ρε παλιάνθρωποι, εκεί πέρα ξεχνάτε ότι είναι Εβραίοι, ξεχνάτε ότι ο πατριάρχης για να μπει μέσα στον Πανάγιο Τάφο το είπα, το φώναξα να τον καρύξω και δεν με νοιάζει, ο άνθρωπος, δεν προσβάλλεται, το ξεβρακώνουν κυριολεκτικά. προκειμένου να το ψάξουν εάν έχει κάτι έφλεκτο επάνω του αυτοί οι Εβραίοι αυτοί που όταν βγαίνει το Άγιο Φως δαιμονίζονται θα επέτρεπαν ποτέ θα επέτρεπαν ποτέ μέσα στον Πανάγιο Δαύ μέσα στον Ναό της Αναστάσεως που τον κάνουνε που τον κάνουνε σπίτι τους τον κάνουνε χαμετιπίο εκείνη την ημέρα μέσα στην Αγία Τράπεζα ξεφρακών το Πατριάρχη. Θα επέτρεπαν ποτέ αυτά τα καθάρματα να γίνεται κομπίνα και με φωσφόρο να βγάζουν το Άγιο Φώσιο να το βρίσκανε. Πρώτον αυτό, το πιο απλό αυτό, δεν το είπε κανείς. Κανείς, κανείς, τα άφη αυτά καθάρματα που κάνουν σε άλλα έχουν μια γλώσσα που πιάνει χιλιόμετρα όταν γίνουν να πολεμήσουν εκκλησία. Τότε τα ξέρουν όλα. Τώρα δεν ξέρουν να μιλήσουνε. Μου καθήκαν Και το δεύτερο, το δεύτερο, το δεύτερο ερώτημα. Δεν μας δείτε οι παλιά άνθρωποι, καλό βλέπω σε λένε και όλοι εσείς, ό, όλοι εσείς που, που γλύφεστε γύρω από αυτό το τέρας δεν μας λέτε γιατί δεν καίει εκείνη η φωτιά γιατί δεν καίει του το είπε ένας μάλιστα σηκώθηκε ένας αναπτυσμένος εκεί που καθόταν και του λέει έλα δω ρε παλιά άνθρωπε βάλτε χέρι σου πάνω στη φωτιά που άναψες βάλτε χέρι σου βάλτε χέρι σου α λέει γιατί θα καώ βάλτε να καλείς το Μάρι και έλα να πάμε στο Πανάγιο Τάφο να δούμε καίνει εκείνη η φωτιά Κανείς, μόκο Φάχαν όλοι τη γλώσσα τους, την κατάπια τη γλώσσα τους, γιατί δεν τους συμφέρει. Είναι προκίνητη Να <Κι> σου πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει. Εγώ, ξέρετε, τις απόψεις μου για την πολιτική τις ξέρετε. Σε τα έχω πει, όποιος θέλει να με δεν να δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Την ήρθε τη Αναστάσεως, κατεβήκαμε εδώ κάτω όλοι που θα πηγαίναμε στα χωριά εγώ πήγα στις Καμάρες πέρα και στο Αίγιο να κάνω Ανάσταση και περάσαμε κάτω εδώ από τη Μητρόπολη να πάρουμε το Άγιο Φως που θα το έφερνα <χω> ήρθαν λοιπόν δύο ιερείς που είχαν πάει εκεί κάτω και έφεραν το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα και ήρθε και ένας βουλευτάκο, βουλευτάκο, βουλευτάκο. Ήρθε να πάρει ψήφου. Ήρθε να πάρει ψήφου, δε. Ήρθε να πάρει ψήφου. Α κάνει το χριστιανό. Α κάνει το χριστιανό. Καμαρωτό, καμαρωτό, καμαρωτό, καμαρωτό. Και έρχεται πειλάω να πάει στο δεσμό εκεί, δίνει το άγιο φως και σου παντού. Όταν πέρασε δίπλα μου, δεν το βάστηξε. μου λέω, δεν μου λέει ρε. Δεν μου λες που με τι το ανάψατε το φως, με φωσφόρα! Με κοίταξε λοιπόν και χαμογέλασε. Τι να χαθείς, του λέω, βρωμιάρι, τι να χαθείς, βρωμιάρι! Δεν βρέθηκε κανείς από σας τα παλιόσκυλα και μέσα της βουλής που τώρα ερχόστε και κόροιτε και καμαρώνετε πίσω από την ιερή φλόγα. Δεν βρέθηκε κανείς από σας να πάει να στοντώσει στη γωνιά εκείνο το παλιό κάθαρμα εκεί μέρα τον καλόπλο και να τον ειμάτσετε στις μπουνιές βρέθηκε κανείς κανείς δεν βρέθηκε για λόγους σκοπιμότητας πολιτικής σκοπιμότητας πήγατε και κρυφτήκατε όλοι και τον αφήσατε αυτόν τον παλιάνθρωπο να λέει και μέσα ό,τι θέλει εσείς που τώρα ερχόστε και προσκυνάτε μου κάνετε του άγριου για να σας δουν οι χριστιανοί για να πάρετε τις ψήφου τους εσύ στα όρια, εσύ στα όρια που πάτε και να σπινθήσετε, κανείς δεν βρέθηκε να πάρει τον διάση απόλεμο, το γελάει, για τι γελάζε, του λέω, τι γελάζε, δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι του λέω, δεν εστίνες. Τώρα σ' έπιασε ο καημό να φτιάξει να σε καμαρώσει ο κόσμο εδώ που περμέναμε εμεί εκεί για την ανάσταση. Να σε καμαρώσουμε ότι είσαι ο μεγάλο χριστιανό. Συνοδεύει την ιερή φλόγα. Πού σου να προσθέσουμε ότι πλαστιμούσε εκείνο ο παλιάδρομο. Πού ήσουν α δεν σε είδαμε. Που θα μπορούσε άνετα, σαν βουλευτή, να μπει όπου θέλει να του υποχρεώσει όλου αυτού εκεί μέσα. Αλλά για να δείτε ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνάτε. Ποιοι είναι αυτοί. Ευγήκε λοιπόν η Άγια Φλόγα. Ευγήκε το Άγιο Φως. Ευγήκε ο Χριστός ευγήκε. Ο οποίος είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτό το φως ξεπίδησε από τον Άγιο Τάφο. Αυτό το φως το Ιερό έχουμε κάθε χρόνο βλέπετε την Ανάσταση του Κυρίου ζωντανή πλέον. Ο Κύριος αναστένετε κάθε χρόνο μέσα από τον Πανάγιο Τάφο. Αλλά αδελφοί μου προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Προσέξτε, μη στραβωθείτε, προσέξτε, όταν λέω μη στραβωθείτε, προσέξτε, μη σας παρασύρουν αυτές οι βρωμερές δυνάμεις στου σκότους. Ξέρετε γιατί γαρίζω, ξέρετε γιατί γαρίζω, μέχρι εσείς τα λέτε αυτά, και εδώ λέει γαρίζει, γαρίζει, σαν γάιδαλος, το λέω, το ομολόγο. όντως γαρίζω σαν το γάιδαλος, το ομολόγο, τι θέλετε. Να και το γράφω εδώ πέρα για να το πείτε κάποια ώρα και να μην πεις τι είπες γαρίζω σαν το γάιδαρο να γαρίζω σαν το γάιδαρο Γαρίζω και το γράφω εδώ Να υπάρχει Γιατί γαρίζω σαν το γάιδαρο Γιατί για να είστε αναπολόγητοι κατά την ημέρα της κρίσης Γιατί έτσι θα σου πει ο Κύριος Έλα εδώ το θυμάσαι εκείνο το γάιδαρο που κάριζε εκεί μέχρι, εκεί στην αυτοκράτορο Σερακλείου 38. Το θυμάσαι εκείνο το γάιδαρο. Τι αν το πεις όχι. Το θυμάμαι Χριστέ. Το θυμάμαι. Γιατί τα ξέχασες. Γιατί τα ξέχασες. Γιατί τα άγραψες τα παλιά σου τα παπούτσα. Γιατί ενέδωσες. Γιατί οπισθοχώρησες. Γιατί παρασύρθηκες από τους άθλιους της τηλεόρασης. Γιατί. Γιατί Προσέξτε μην παρασυρθείτε Θα είσαστε αναπολόγητοι κατά την ημέρα της κρίσης Προσέξτε θα είστε αναπολόγητοι κατά την ημέρα της κρίσης Γιατί Γιατί Γιατί έχουμε τις αποδείξει αδελφοί μου και αν θέλουν να κρύβονται οι Εβραίοι και να κλείνουν τα μάτια τους και να δαιμονίζονται και να σκυλιάζουν και να ουρλιάζουν μέσα στο Πανάγιο Τάφο και να ξεβρακούν τον Πατριάρχη και να ξεφτιλίζουν όλη την Ορθόδοξη κοινότητα εκεί στα, στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος κατεβαίνει και αν μείνει απαθής και αν μείνει αδιάφορο, και αν μείνει ελεηνός και άθλιος, τότε θα είσαι άξιος της κολάσεως την οποία σε περιμένει. Θα είσαι άξιος της κολάσεως. Μην τολμήσεις εκείνες τις ημέρες της δίκης του Χριστού μας, μην τολμήσεις να τον παρακαλέσεις να σε σώσει, γιατί ήδη τον έφτυσες, τον έφτυσες, τον εξεκέντησες. Είδε τι, τι είπε, το Ευαγγέλιο, είδε τι είπε, όψονται, όψονται, οι σόν εξεκέντρωσαν. Αυτοί λέει που το ντρόπισαν στην πλευρά του και αυτά που κάνουμε εδώ είναι ντροπίματα στην καρδιά του. Αυτά τα ντροπίματα, αυτοί που το ντρύπησαν στην πλευρά του, θα τον βρουν μπροστά του. Θα βρουν μπροστά του. Θα το βρουν μπροστά του. Οι Εβραίοι και η παρέα του. Και όλοι αυτοί που πιστέψουν τους Εβραίου και όλοι αυτοί που αρνούνται τον Χριστό θα τον βρουν μπροστά του Χριστό. Όψονται, ισώνεξε και Θα σταθούν φάτσα με φάτσα. Αλλά τότε δεν θα είναι αδύναμος ο Χριστός Τότε ο Χριστός δεν θα παραδοθεί στα χέρια τους όπω το έκανε εδώ πέρα. Τότε ο κύριο θα του πάρει παραμάζωμα. Παραμάζωμα, για να τους δείξει τη δύναμη τους την έδειξε και τότε τους την έδειξε και τότε που το σταυρώσαν αλλά τώρα ακόμα περισσότερο το λες το Χριστός Ανέστη δεν το λες στο τηλέφωνο το λες δεν το λες στον δρόμο που χαιρετά το λες κοιτάς ποιος είναι απέναντί σου άμα μια καμιά καρακάτσα εκεί βαμμένη, φτιαγμένη, στολισμένη με, με, με, με, με τι ξέρω εγώ την τη, τη, τη, πασκουρμά βάζει πάνω στα μούτρα τη εκεί α, μας παραξηγήσει η Κυρία Κυρία μη μας παραξηγήσει μη μας παραξηγήσει η Κυρία όχι ο Χριστός η Κυρία η Κυρία μας παραξηγήσει Βαγιο Σεραφείμ του Σάρωφ Έλεγε, έλεγε το Χριστός Ανέστη σε όλη τη ζωή του, γιατί ξέρετε, το διάβαζα προχτές, να, όσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή, το ξέρουν εδώ, οι αδερφοί το ξέρουν, που ξέρω και γνωρίζω ότι διαβάζουν την Αγία Γραφή. τι λέει ο Παστρος Παύλος, αν πέθανε λέει ο Χριστός και δεν Ανέστη, τότε καλύτερα να πάμε να, να, να κρεμαστούμε να, να, να, να, να τα πετάξουμε όλα να, να, να μαζευτούμε να βάλουμε μια, μια πέτρα στο λαιμό μα και να πάμε μέσα στη θάλασσα να κλειγούμε τζάπα που κηρύττωμε τζάπα τζάπα τζάπα τι κάνουμε, τι φωνάζουμε, τίποτα εάν όμως ο Χριστός ανέστη τότε μην την κλίνεις μην το κλείνει στο το σταματάκι σου. Φώναξε το, λάλησέ το και λαϊδισέ το. Πάρε χαρά επάνω σου. Ας τον άλλον. άστο να δαιμονίζεται. Άστον να δαιμονίζεται. Μην του μοιάζει, πρόσεξ. Ανέστη ο πατέρα σου. Ανέστη ο Θεό σου. Αυτοί που δεν τον πίστεψαν και δεν τον πιστεύουν ποτέ του να μην τον πιστέψουν και ποτέ του να μην πούν το Χριστό Εσένα όμως είναι πατέρας σου έτσι ομολογείς πιστεύω εσένα Θεόν και εσένα Κύριον Ιησού Χριστόν Έτσι δεν λες πιστεύεις τι σημαίνει πιστεύεις ομολογώ Ανάσταση νεκρών ομολογώ ομολογώ ότι ανέστηκε αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τη γραφάς. δεν δεν λες και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά το εγγραφάς Πού το λες, δεν το λες, το κρύβεις. Γεννήκαμε, εβραίοι γεννήκαμε. Εβραίοι γεννήκαμε. Ούτε οι παπάδες το λένε και οι δεσποτάδες το λένε, δεν το λέει. Όλοι τρεπόνται, τρεπόνται. Γιατί όλοι, τους ξέρετε, είναι πολιτικά αντίδευση. Ελάχιστοι, τίμη, πρεσβύτερη και επίσκοπη, σηκώνει το τηλέφωνο και σου λέει το Χριστός ανέφτη αλάχιστο μην τους μοιάσετε την αλήθεια την ξέρετε μην κρύβεσαι πίσω από την πλάτη του παπά και του δεσπότη και λες ότι αφού εκείνος δεν το λέει γιατί να το πω εγώ πρόσεξε πρόσεξε πρόσεξε για θα πέσει κατά κεφαλιά από το Θεό και άμα πέσει κατά κεφαλιά από το Θεό ξέρεις θα ψάξει να βρεις το κεφάλι σου θα σου φύγει το κεφάλι Πρόσεχε λοιπόν μη παίζει ενού παικτείς, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Εύχομαι λοιπόν η ανάσταση του Κυρίου να είναι το διαρκές μα βίωμα, γιατί με βάση αυτή την Ανάσταση του Κυρίου θα αναστηθούμε και εμείς κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Σε αυτή την Ανάσταση ελβίζομαι, κι αν εχεις πιστέψει την ανάσταση του Χριστού και την αγάπησες και την προσκύνησες και την αποδέχτηκες, θα αναστηθείς κι εσύ εν τη μέρα της κρίσεως είστε η βασιλεία του Χριστού την επουράνιον Και τώρα στην αγία μας γραφή. Αστάστα δεν τα μετά. Κάτσι κάτσι δεν μπερας κάτσι κάτσι Λοιπόν, είχαμε σταματήσει, αδελφοί μου, όταν σταματήσαμε τα κηρύγματα για τις εορτές, είχαμε εξηγήσει και τον 13 στίχο, για την ακρίβεια το μισό 13 στίχο, γιατί είναι και ο άλλος μισός, ο λεγόμενος 13α, Και σήμερα επειδή έχει μεγάλη σημασία και αξία αυτός ο στίχος θα μείνουμε μόνο μόνος αυτόν. Και παρακαλώ να προσέξετε τα λόγια. Συνδυάζονται τα λόγια του στίχου αυτού με τα όσα είπαμε μέχρι σε αυτής τη στιγμή τώρα. Μην αφήσετε να φύγει από τα αυτιά σας τίποτα. Μη περιφρονήσετε ούτε γράμμα, ούτε τόνο από αυτά που θα ακούσετε. Όλα, όσα ακούτε εδώ είναι Αγία Γραφή, είναι λόγος Κυρίου. Βάλτε τα όλα καλά μέσα σας. Μη περιφρονήσετε τίποτα. Διαβάζω λοιπόν Ιώ δολιο που δεν έστε αγαθόν. Σταματώ και ερμηνεύω του Θεού, εμείς το ερμηνεύουμε του Θεού εδώ μιλάει για τον γιο του Πατέρα, εμείς το ερμηνεύουμε όμως με τη Νέα Διαθήκη, με την Καινή Διαθήκη, δεν είμαστε παιδιά του Θεού είμαστε. Στον πονηρό γιο του Θεού λέει δεν υπάρχει τίποτα καλό επάνω του και καταλαβαίνω τώρα εσείς μέσα σας χαίρεστε γιατί α εμείς είμαστε τα καλά παιδιά του Θεού εμείς είμαστε τα ευγενή παιδιά του Θεού εμείς είμαστε ηλικρινή παιδιά του Θεού Έτσι δεν λέτε μέσα σας δεν σας αγγίζει τώρα αυτό αλλήμανο ναι. Μη μας κατηγοράς παπά ότι δεν έχουμε και τίποτα καλό πάνω μας. Εγώ το λέω. Εδώ το λέω. 13 Α όποιος θέλει και έχει την παλαιά διαθήκη στο σπίτι του να πάει παροιμίες 13 κεφάλαιο 13 Α στίχος. Θα το βρείτε εκεί. Η δολείο ουδέν έστε αγαθόν στον πονηρό γιο, λέει, στον πονηρό γιο του Θεού δεν υπάρχει τίποτα καλό και εν πρώτης αγαπητοί μου αδελφοί να ψάξουμε να δούμε εάν είμαστε η ειλικρινής γη του Θεού ή είμαστε δόλοι οι γη του Θεού ποιος είναι, τι σημαίνει δόλιος; Δόλιος, δόλιος, θα σου θυμίσω κάτι τι σημαίνει δόλιος, πήγατε τη Μεγάλη εβδομάδα στην Εκκλησία, πήγατε, ε, είδατε πως τον χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας τον Ιούδα, τον Ιούδα, ε, αλλού, λέει, δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε, Ιούδας ο και δόλιος, δόλιος Ιούδας ο τρόπος σου δολιότητος γέμι παράνομαι Ιούδα είσαι δόλιος σε πονηρός του λέει η εκκλησία γιατί είναι δόλιος γιατί είναι δόλιος αδερφοί γιατί είναι δόλιος ναι. ναι γιατί είναι δόλιος ο Ιούδας αν ψάξετε στις κινήσεις του Ιούδα παντού ήταν πονηρός και δόλιος αλλά ήταν μία κίνηση που έκανε πο -πο -πο -πο -πο -πο -πο -πο. πολύ βρωμιάρης πολύ βρωμιάρης πολύ πολύ δόλιος ποια ήταν αυτή η κίνηση του Ιούδα ήταν όταν πήγε στον κήπο να δείξει στους στρατιώτες ποιος ήταν ο Χριστός για να τον συλάβει. Γιατί πως πήγε. Πήγε, πήγε, πήγε, πήγε. πήγε. Μόλι βγήκε ο κύριο και ρώτησε τι θέλετε. αυτό έτρεξε αμέσως. Ο Βρωμιάρης, ο Βρωμιά Παναγία. Μην του μοιάζετε Είμαστε εκείνο που λέει εκείνος ο ύπνος πρώτης Θείας Μεταλήψεως που διαβάζετε φαντάζομαι τη Θεία Μετάκληψη διαβάζετε αλλός ο ληστής ομολογώσει, αλλός ο ληστής ομολογώσει, γι'αυτό ξέρετε και απαγορεύεται να φιλήσουμε τον Κύριο στο πρόσωπο, ποτέ, μη, να... μη... μη προσκυνήσετε ποτέ τον Χριστό στο πρόσωπο, είσαστε ιούδες. ποτέ. Βλέπεις την εικόνα του Χριστού στο ξύλο, στο ξύλο άκρη, άκρη, άκρη, άκρη, άκρη. Ποτέ στο πρόσωπο. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, αυτό θα λέτε. Τι έκανε ο Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Επήγε κοντά από στα, την αγκαλιά του, τον έφυξε τον Χριστό στην αγκαλιά του «Όλοι δάσκαλε, δάσκαλε, σ' αγαπάω δάσκαλε, σε αγαπάω, σ' αγατρεύω δάσκαλε». Σηκώθηκε στα νύχια των παιδιών του, τον έσφιξε πάνω του και του δώσε δύο ηχηρά φιλιά. Ο Κύριος όμως δεν κοροϊδεύεται και δεν του το απάντησε. Ιουδα. Φιλίματι των Ιων του Θεού, των Ιων του ανθρώπου Παραδίδος. Ρε του λέει, ρε Ιούδα, τα λέω ρε Ιούδα. Άστα, άστα αυτά, ξέρω τι κάνεις. Με φίλημα ήρθες να δείξεις ποιος είναι ο Χριστός για να Τον συλλάβω. Να δούμε λίγο τη συμπεριφορά μα τώρα. Θέλετε, σας συμφέρει ή να αλλάξουμε θέμα, μας συμφέρει. Μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει, εγώ θα το πω. Για πε μου, σε παρακαλώ, και εγώ και εσύ να πούμε, με ειλικρίνια να πούμε, πόσες φορές ανοίξαμε την αγκαλιά μας στο Χριστό να τον ασπαστούμε δίθε και ουσιαστικά τον κοροϊδεύουμε. Θα σας θυμίσω. Θα σα θυμίσω. Θα σα θυμίσω. Θυμάστε εκείνε, πώ το έλεγε ο Χριστόδουλος, ο ταλέπορος ο πώ το έλεγε οι λαοσυνάξει. Θυμάστε τι λαοσυνάξει. Ε? Γιατί γεννήκαν αυτέ οι λαοσυνάξει. Φύγετε, φύγετε, φύγετε. Θυμάζονται, μα έλεγε, θυμάστε τι μα έλεγε. Φύγετε, φύγετε, φύγετε, η πίστη μας θα φύγει το όνομα Ορθόδοξο! Πο-πο-πό! πο Θα φύγει το όνομα Ορθόδοξο μέσα από τις ταυτότητες. Ω, χαθήκαμε! Χαθήκαμε, θυμάστε τι μα έλεγε. δεν θυμάστε. Μα οι Χριστιανοί, μαζευτείτε, μαζευτείτε. Και μαζευτήκαμε όλοι. Και πήραμε τα λάβαρα, και βρήκαμε πήραμε τα καντίλια, και πήραμε τι σημαίε, και πήραμε τι εικόνε, και πήραμε, κότεψαμε πάλι και τι καμπάνε των εκκλησιών. Να βγούμε στου δρόμου, να βαρέσουμε τι καμπάνε. Γιατί, γιατί, γιατί. Α, αφαιρούν το όνομα του Χριστιανού. Και εγώ ερωτώ, ερωτώ εγώ αφενής, ο ο αφενίς, ο Ανόητος, ο Γάιταρος, που σας είπα, το πιστεύω αυτό. Εγώ λοιπόν ερωτώ ο αφενής, ο Ανόητος, ε, ε, ε, ε, ερωτώ, ερωτώ, ερωτώ, ερωτώ και τι λέω. Τόσο πολύ Χριστό και εσείς όλοι εσείς, τόσο πολύ σέκαψε. τότε θα φύγει το όνομα του Ορθοδόξου Χριστιανού, σέκαψε τόσο πολύ, ε; Ξέκαμε. Για να δούμε λοιπόν Είσαι ορθόδοξος ή δεν είσαι Γιατί αν το θέλεις τόσο πολύ Σημαίνει ότι είσαι ορθόδοξος Και είσαι ορθόδοξος όχι γιατί μαυτίστηκες Αλλά γιατί εννοείται Ζεις Την ορθόδοξη χριστιανική ζωή έτσι δε σημαίνει. Κάνω λάθος, μήπως κάνω λάθος, Διορθώστε με αδελφοί μου, Διορθώστε με. Θα χαρώ να με διακόψετε και να μου πείτε παππούλια τα πέρα κανείς λάθος. Ορθόδοξο σημαίνει βίωμα, δε σημαίνει ταυτότητα. Και έλα να κάνω μια ερώτηση απλή, εσύ ορθόδοξος. Λογικά, λογικά, λογικά τι. Πρέπει πρώτον, πρώτον, πρώτον, πρώτον να κάνεις την προσευχή σου να έχεις τη στοιχειώδη επικοινωνία σου με τον Θεό Τώρα κουνάτε τα κεφάλια σας Τώρα δικαιούστε να κουνάτε τα κεφάλια σας Και ψάστε από αυτό το απλό Γιατί θα πάω και σε πιο δύσκολα θα πάω θα πάω και σε πιο δύσκολα Κουνήστε τα κεφάλια σας. Και όταν λέμε να κάνει την προσευχή σου, μπορεί να πει ένα πατερημόν και να πει να κοιμηθεί, και εκείνο το, το πατερημόν να μην το άκουσε ούτε εσύ, και πολύ περισσότερο δεν θα το άκουσε ο Θεό. Κάνει την προσευχή σου με όρεξη και να πάω και παρακάτω. Ορθόδοξο χριστιανό σημαίνει ότι υστεύει. Κουνάτε τα κεφάλια, κουνάτε τα κουνάτε. Πό, πό, πό. Πιστεύω, τι πιστεύω. Και αν πιστεύετε εσεί εδώ, 5, 6, 10, 15, για τραβάτε όξω να δείτε τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, εκείνα τα τριάμισι τέσσερα εκατομμύρια που υπογράψανε τότε, που θέλαν το όνομα, το όνομα μας προσβάλλει, μας προσβάλλει. Μας προσβάλλει μην, πω, α, μην ανοίξω το στόμα τώρα. δεν θα το ανοίξω το στόμα δεν το ανοίγω το στόμα γιατί θα κολλαστούμε όλοι δεν θα το ανοίξω το ρημάδι το στόμα μου που δεν μπορώ να το φράξω δεν θα το ανοίξω σας το υπόσχομαι. Μην βγάλω γλώσσα και αρχίσω να λέω ω, ω, ω, καθε, αύριο θα ακούσετε σε ε καθερείται ο μην ανοίξω το στόμα καθερείται ο Τιμώθεος, Να δείτε τι νηστείες κάνουνε αυτοί που φώναζαν τότε για το όνομα του Χριστιανού. Το Ορθόδοξο. Βέβαια, Βέβαια, Ορθόδοξο. Α, μη σας τα πω. Μη σας τα πω. Μη σας τα πω. Νηστεύεις, Τετάρτη και Παρασκευή που ορίζει η Ορθόδοξη πίστη μας την κρατάς φυλάς το λάδι μα ο παπάς ο παπάς τρώει κρέας να σου πω και κάτι άλλο και ο Δασπότης τρώει κρέας <Σελίου> όχι ο δικός μας εδώ βεβαίω <Σελίου> ε, βεβαίως ξερείτε. και είναι προ τιμή μας που τον έχουμε επίσκοπο το λέω με όλη μου την καρδιά αυτό και δεν έχω κανένα λόγο να πω ψέμα το τον φοβάμαι και το ξέρει πολύ καλά ότι δεν τον φοβάμαι αλλά είμαι υποχρεωμένος να ξεχωρίζω την ήρα από το στάρι mm. νύστευσες τη βαστάς Τετάρτη και Παρασκευή τότε τι χοροπίδαγες κάτω εκεί που βγήκε στο σύνταγμα με τις ημέες και χοροπίδαγες εγώ θέλω να λέγω με χριστιανός Ορθόδοξο. είναι η Ορθοδοξία σου, φιλαράκο μήπως τελικά είσαι ιός δόλιος πανούργος που κοροϊδεύεις, που κρύβεσαι που άλλο είσαι όπως ο Ιούδας και άλλο θες να δείχνεις μήπως αυτός είναι ο δόλιος Να πάω και σε άλλο. Εσύ που είσαι Ορθόδοξο Χριστιανό. Ένα τελευταίο θεσμα. Αλλά θα σα κρατήσω μέχρι 7 και 4 κομμένα τα πράγματα σήμερα. Τέρμα. Δεν θα φύγετε. Δεν θα φύγετε. Τέρμα. Τελείωσε. Σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Να δει τι σημαίνει δόλιος, Τι σημαίνει ψεύτης υποκριτής. Ε. Για να σα ρωτήσω κάτι. Εάν υποθέσουμε, εάν υποθέσουμε, εάν υποθέσουμε ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι βλαστιμίες που βγήκαν για τον Χριστό, αυτά που ακούσαμε στην πλώστα, σε σας επαναλαβαίνω Εάν, εάν, λέω εάν, εάν, εάν, εάν τα έλεγε κάποιος για τον Αλλάχ ω ω κα ω σοτίριε για τον Μάρξ ω ω φιλαχτίτε ω φιλαχτίτε ω φιλα ω φιλαχτίτε αδερφιά μου ω φιλαχτίτε ήδης τιμάσε για να σα στημίσω κάτι τιμάσε Θυμάσαι τότε, τότε πριν, από κανά δύο χρόνια, που κάποιος εσωγράφησε τον Αλάχητο Μωάμε, δεν θυμάμαι, και του είχε βάλει μια μούρη μπουρουμιού, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, θυμάστε. Ο, πω, πω, πω. Ο κόσμος όλος τραντάχτηκε, τραντάχτηκε. Του δρόμου σ' όλες τις πόλεις του κόσμου, όπου υπήρχε μουσουλμανικό στοιχείο στον δρόμο θα σε καθαρίσουμε θα σε σφάξουμε, θα σε κάνουμε κομμάτια, κοιμά θα σε κάνουμε μη σε πετύχουμε πουθενά κοιμά τι σας είχα πει, θυμάστε τι σας χαίρετε κάποτε, εγώ του χαίρομαι πέστε με φανατικό δεν με νοιάζει Βεβαίω, συμφωνώ με το Ευαγγέλιο να μην τους κατακρεουργούμε, αυτούς που βλαστιμούν τον Χριστό. Αλλά είσαι υποχρεωμένο να διαμαρτύρεσαι, να δρόμο, να φωνάξει. Είδατε γιατί γεμίζει ο δρόμο τη Ελλάδο, Γιατί γεμίζουν οι δρόμοι. Τι τούτα, τα λεφτά. Θέλουμε σύνταξη, σύνταξη, σύνταξη, σύνταξη. Θα ρημπάρε να σύνταξη. <ΣΣΣ> Όχι, δεν θα φύγει ακόμα, Σοφία. Περίμενε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Σύνταξη. Λεφτά. Γιατί κλείσανε τα σχολεία οι δασκάλοι, τα λεφτά. Γιατί πήσανε τα σχολεία οι μαθητέ, <σχεσόμα> τα λεφτά. Γιατί, για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά. Κάθε μέρα κλείνουν οι δρόμοι τη Ελλάδο. Για τα λεφτά. Για, για τον Χριστό που ευρίζεται, δεν είναι εδώ. ωραίοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Υπάρχουν. Πολύ ωραίοι. Πολύ η Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σα έδωσα να καταλάβετε τι σημαίνει δόλιος. Και είδε τι λέει, Η δολίο που δεν έστε αγαθό. Άμα κοροϊδεύει, κοροϊδεύει τον Χριστό, κοροϊδεύει την πίστη σου, κοροϊδεύει, είσαι απαταιώνα και παριστάνεις τον Χριστιανό ενώ δεν είσαι Χριστιανός, και αν έχεις κάνει κανένα καλό, δεν αξίζει, τίποτα. Θα πας με θάμβιο και θα λες Χριστούγεννα, που είναι τα δικά μου τα καλά. Έρισα 50, 60, 70, 80 χρόνια κάτω στον κόσμο έκανα τίποτα καλό. Τα ψάχνει ο Άγιος, τα ψάχνει. Δεν έχει κανένα. Γιατί, γιατί κύριε, γιατί κοροϊδεύεις παιδάκι. Θυμάστε εκείνο το ανέκδοτο που σας έχω πει να σου το επαναλάβω κάποτε λέει ο Μέγας Αλέξανδρος όταν πολεμούσε ο βασιλεύς εκείνος ο Ανίκητος στο στράτευμά του κάποια μέρα λέει διέκρινε κάποιον ο οποίος ήταν δηλό, δηλός φοβότανε εκλυβόταν πίσω από τα δέντρα μην τον πετύχει καναβέλος πήγαινε πίσω από τις πλάτες των αλουνών μην τον πετύχει καναβέλος ο Αλέξανδρος δεν ήθελε τέτοιους στρατιώτες διλούς. και γι' αυτό όταν τελείωσε η μάχη τον Καλή ελάβω του λέει κοίνας πατουσιάστηκε τρέμοντας λέει βασιλιά μπορείς τι θέλετε δεν μου λες που λέει πως σε λένε συνέβαινε να τον λένε και εκείνον Αλέξανδρο του λέει μην λένε ε, Αλέξανδρο Αλέξανδρο Αλέξανδρο άκου του λέει να σου πω ο Βασιλιά, το Αλέξανδρος αυτό το όνομα του λέει αξία γι' αυτό του λέει κοίταξε ή θα αλλάξεις διαγωγή ή θα αλλάξεις όνομα η θα αλλαξει διαγωγη η θα αλλαξει ονομα η διαγωγη σου δεν ταιριάζει με το όνομα σου αυτό θα μας πει ο Κύριος Μεθάουλιο πως σε λέγανε χριστιανό Α, δεν ταιριάζουν ταιριάζουμε η δηλία και η ορθοδοξία δεν ταιριάζουν θα παρουσιαστεί τότε ο Άγιος Γεώργιος και θα σου πει εγώ ο χριστιανός αλλά το πλήρωσα με το αίμα μου θα χρθεί η Αγία Βαρβάρα η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Δημήτριος ο Άγιος Ελευθέριος όλοι αυτοί οι Άγιοι οι γίγαντες αυτοί που πέρασαν και τίμησαν το όνομα του Χριστου και θα σου πούνε εμείς το τιμήσαμε το όνομα. Λεγόμαστε χριστιανοί και το τιμήσαμε το όνομα μας. Εσύ τι μάθε. Τι έκανες. Τίποτα. Εγώ ούτε μια νηστεία για τον Χριστό. Ούτε το Χριστός ανέστη να πω. Γιατί ντρεπόμουνα, ντρεπόμουνα να καυχηθώ για το όνομα του Χριστού. Δεν πάμε παρακάτω Ο Υιός ο Τώρα πάμε στον άλλο τον Υιό Γιατί υπάρχει και ο άλλος Υκέτη δε σοφό Οδι έβοδι έσονται πράξεις Και κατευθυνθήσεται η οδός αυτού Υπάρχει ο δόλιος Αλλά υπάρχει και ο γνήσιος Το γνήσιο παιδί του Θεού και επειδή δεν σας ξέρω, να σας χαρηγορήσω και λίγο σας εύχομαι όλοι να στεγνήσει η Ιη Βασιλείας του Θεού τι λέει εδώ, να το εξηγήσουμε ποιος είναι ο Σοφός Ιός εκείνος ο οποίος αδερφοί μου βαδίζει κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού εκείνος ο οποίος κρύβει την αρετή του Εκείνος ο οποίος παραδέχεται τα χάλια του. Παραδέχεται τα χάλια του. Εμείς δεν είμαστε χριστιανοί, όπως το αποδείξαμε, κι όμως θέλουμε να είμαστε και πρώτοι στην εκκλησία. Πρώτοι στην εκκλησία. Ά? Θέλουμε να φαινόμαστε το δικό μου, δεν λέγατε προχτές. η μεγάλη παρασκευή το δικό μου το στεφάνι θα βάλει στο Χριστό. Εγώ είμαι η καλή χριστιανή, το δικό μου το στεφάνι έτσι δεν λέγατε εσύ καλή χριστιανή εσύ. το δικό σου το στεφάλι δεν ήθελε να πάρει στον Χριστό ο οικέτης ο σοφός ο πραγματικός Υιός του Θεού είναι ποιο εκείνος που τιμάει την πίστη του τιμάει την αγάπη του προς τον Θεόν τα παίζει όλα κορώνα γράμματα για τον Χριστό δεν σκέπτεται κανένα κόστος, τίποτα απολύτως δεν τον νοιάζει τίποτα το κεφάλι του να πέσει να πέσει, δεν πειράζει και μάλιστα όχι να πέσει το κεφάλι του έτσι όπως το είπα ξέρετε τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ξέρετε τι έλεγε αχ λέει Κυρία μου λέει αχ αχ αξίωσέ με λέει, όπως εσύ το αίμα σου για μένα έτσι να αρχίσω και εγώ το αίμα μου για σένα Βλέπετε δεν το είχαν σε τίποτα δεν το είχαν σε τίποτα για τον Χριστό όλα και το Εύμα Ποιος είναι ο οικέτης ο σοφός, θα σας πω κάτι κάποτε παλιά μου το είπε συγκεκριμένο ο αδερφός ο Γεράσιμος που το είπε και έχω συγκινηθεί και πρέπει να σας το πω <κλώσεις> να δείτε τον νικέτη το σοφό εδώ κάποτε παλιά στην μάτρα κάτω εκεί σε μια γωνιά καθόταν ένας φτωχός τυφλός <κλώσεις> <σχεστά> <κλώσεις> είχε δίπλα του μια βαλιτσούλα με ξηράφια, με βελόνια, με καρφίτσες, με, με, με, με, με, με. Πολλές φορές είχα περάσει. Ο Θεός να με λέει εσύ, ότι κι εγώ έδυνα κάτι σε αυτό το αυτοκούλι. Αλλά να σας πω την αλήθεια περνούσα και για ένα άλλο λόγο. Αυτό ο ανθρωπάκο καθόταν εκεί και όλο κάτι ψιθύριζε, ψιθύριζε, μέσα του ψιθύριζε, ψιθύριζε, ψιθύριζε, ψιθύριζε, Και κάποτε πλησίασα, πλησίασα, πλησίασα κοντά χωρί να με καταλάβει, να τεντώσω το αυτοί μου να δω τι λέει, τι λέει. Και τον άκουσα και έλεγε, Κύριε Σου Χριστέλισσο, κύριε Σου Χριστέλισσο, κύριε Σου Χριστέλισσο, κύριε Σου Χριστέλισσο. Αναπάφτηκα, συνέχισε τον δρόμο. Άλλο του δίνε, άλλο δεν του δίνε, άλλο τον έκλεβε, άλλο τον κορόιτεφε, άλλο, άλλο, άλλο. Ποτέ δεν ακούσαμε τη φωνή του, ποτέ δεν ακούστηκε η φωνή του. Πέθανε. Και παρακαλώ, εδώ στο κημητήριο της αγελοξότησα, και μάλιστα σε εκείνου του τάφου που του έχουν για του απόρου. Πάφτοχο. Δεν είχε που την κεφαλή, κλείνει. Ένα τάφο σε εκείνου του τάφου που του δίνει το κάθε κημητήριο δωρεάν προκειμένου να θάβονται οι φτωχοί, οι άποροι κλπ. Και στα τρία χρόνια του βγάζουν. Γνωρίστε. Στο. Ναι. Πήγα λοιπόν τον έθνο στα τρία χρόνια, το να τον ρωτήσετε, στα 3 χρόνια έπρεπε να τον βγάλουνε. Πήγε λοιπόν ο νεκροθάφτης της αγιαλευσόντως, που είναι φίλος του αδερφού του γερασίμου, yeah. ο Κλεάνθης, Κλεάνθης είναι το όνομά του, επήγε, έσκαψε να τον βγάλει, μόλις άνοιξε το τάφο του. Λέγει αδερφέ, ΕΒΟΔΙΑ, ΕΒΟΔΙΑ, ΕΒΟΔΙΑ, ΕΒΟΔΙΑ, Έπεσα λέει κάτω και φύλαγα τα κόν καλά. Τα ασπαζόγω τα πω καλά του. Γιατί είναι και αυτό το παιδί είναι πολύ πιστό παιδί. Βλέπεις ποιος είναι ο σοφό τσικέτης. Ε, εσύ κάνεις μία λαιμοσύνη, και θες, όχι απλά να γράψουν το όνομά σου, να το καταρογράψουν και με κεφαλαία γράμματα και με μεγάλα να το βλέπει ο άλλος που θα μπει στην εκκλησία. Η δικιά μου εικόνα θα πάει εκεί, να φαίνεται. <ΣΣΣΣ> Αυτός τα Έπρεπε να πάω κοντά, σα είπα, να ακούσω τον Κύριο Ιησού Χριστό ελέησον. hon εποιος ο σοφός Υιός της Βασιλείας ο σοφός ο του Θεού τι λέει έβοδι λέει έσοντε πράξεις οι πράξις του εδώ το ίδιο και σε εσάς. σας το εύχομαι ευχηθείτε το και εσείς για μένα ευχηθείτε το μακάρι έβοδι λέει έβοδι η πράξις του θα πηγαίνουν λέει μπροστά του όταν φεύγει η ψυχή του θα πηγαίνει μπροστά η πράξις του και θα του ανοίγουν δρόμο, θα διώχνουν τα δαιμόνια. Για να φτάσει η ψυχή του στα χέρια του, Κύριου Οι πράξει του θα είναι η προπομπή του. Αυτοί οι οποίοι θα καθαρίζουν τον δρόμο από τα τελώνια που πεγεγιά εδώ, από τα δαιμόνια αυτά που μπαίνουν σε κάθε ψυχή για να την εμποδίσουν. Και κατευθυνθήσετε η οδός αυτού και έτσι λέει θα ανοίγει ο δρόμος, θα κατέβουν άγγελοι να τον πάρουν στη βασιλεία του Θεού την Επουράνια. Ου. Ο του γνητήματος μου για να να υποπέρα, να κάτω να μην... το θεώρησε προσβολή να τα βγάλει και να τα πάρουν και αυτά με τα άλλα κόκκαλα και να τα ανακατέψουν και τα ο άνθρωπος χαριστικά τα έβαλε ακόμα πιο κάτω προκειμένου να μην τα βγάλουν βέβαιτε λοιπόν αδελφοί μου σκεφτείτε αυτή την ώρα ποια ώρα της αναχώρησής μας αφήστε τα λεφτά Αφήστε τα σπίτια, αφήστε τα υποστατικά, αφήστε τα ρούχα, αφήστε τα βαψίματα, αφήστε τους καλοπισμούς, αφήστε όλες αυτές τις γελιότητες με τις οποίες μας εξυπάτησε ο κόσμος και συνεχίζει να μας εξαπατά και κοιτάξτε, αυτή την ώρα, εργαστείτε για αυτή την ώρα, τη στιγμή εκείνη, εργαστείτε για τη στιγμή κατά την οποία θα φύγει η ψυχή μας. Δεν θα πάρετε λεφτά μαζί σας. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Όμω είναι βέβαιον ότι οι πράξει σα θα προχωρούν μπροστά από σας, μπροστά από την ψυχή σας, προκειμένου να ανοίγουν δρόμο που θα οδηγήσει τη βασιλεία του Θεού. Σα το εύχομαι και εσείς ευχηθείτε το για μένα των αμαρτωλών. Αμήν.